Book ส98แปดเสันธานซ้อนสันธานดิปลีซินเดิมดิปลีซินเดมการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป Το ταξίδι ήταν μεν ωραίο, αλλά πολύ κουραστικό. Το ταξίδι ήταν μ ν ρ α αλλά πολύ κουραστικό. <Ροί> α το τρένο π ή ρ α τ τ ρ θ ε μ ν στην ώρα του, αλλά ήταν γεμάτο. Το τρένο ήρθε μ ν στην ώρα του, αλλά ήταν γεμάτο. Το τ ρ ν ο ε τ ν α τ ο αλλά α Το ξενοδοχείο ήταν μεν άνετο, αλλά πολύ ακριβό. Το ξενοδοχείο ήταν μεν άνετο, αλλά πολύ ακριβό. κ α ν α ρ μ έ ή μ κ α ν ρ φ ι π ί ρ ν ε ι τ ε το λεωφορείο τ ε το τρένο. π ί ρ ν ε ί τ ε το λεωφορείο ήτε το τρένο. κ α α τον κ κ α π τα θα έρθει ί τ ι απόψε ί τ ε ρ ε ι ο π ρ ί π ρ ω θα έρθει ή τ ι απόψε τ ρ ι ο πρωί πρωί <cabinÉ> <ik> <quasiGsingenlami> θα μ ε ί ή ε ι ς μαζί ήτις στο ξενοδοχείο θα ί ά ε ι ή τ ς μ α ί τ ε ς στο ξενοδοχείο θα π ο υ τα δύο γ λ σ σ ε ς θα πουν τα δ γ λ ώ ς Μιλάει τόσο ισπανικά όσο και αγγλικά. Μιλάει τόσο σ π α ν ι κ ά όσο και αγγλικά. Έχει ζήσει τόσο στη Μαδρίτη όσο και στο Λονδίνο. Έχει ζήσει τόσο στη Μαδρίτη όσο και στο Λονδίνο. Ταρυτάκταν π ρ ά σ η ν ισπανία. όσο κ ι την Αγγλία. Ξέρει τόσο την Ισπανία όσο και την Αγγλία. Καμινά δεν είναι μόνο α υ ό ς α λ λ και τ μ έ λ ς Είναι όχι μόνο Χαζός, αλλά και το Μπέλις. Είναι όχι μ ό ν α ζ ό ς λ ά κ ι τ Είναι όχι μόνο ό μ ο ρ φ ι i ต่กส็โโโโกกสว e ด้วเธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยม i ลไยอรมั i แต่ยังเป็นฝรั่งเมีลไล่ไมโ่ l a ่แ l i เยมันแยรผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ เดบเ α บซ์โอโอเทปย้านโอโอเทกิธาราผมเต้นไม่ได้ทั้งวอลช์และแซมบ้าเด χ กเ ε โร่นาชอเรโว ύ อเทบาลส์โอเทซามบ้าผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบอลเล่เดินมัวาเรสิ ό τ το έ τ ο Δεν μου αρέσει, τ η όπερα, τ το μπαλέτο. Η <Ρίου> όπερα, τ ι ο α λ έ τ ο Όσο πιο γρήγορα δ ο υ λ ε ύ ε ι ς τόσο πιο νωρίς θα τελειώσεις. <Ρίου> Όσο πιο γρήγορα δ ο υ λ ε ύ ε ι ς τόσο πιο νωρίς θα τελειώσεις. α ό μπαλέτο. Όσο πιο γρήγορα δουλεύεις, τόσο πιο νωρίς θα τελειώσεις. όσο πιο νωρίς έρθεις, τόσο πιο νωρίς θα μπορέσεις να φύγεις. Όσο πιο νωρίς έρθεις, τόσο πιο νωρίς θα μπορέσεις να φ γ ε ι ς κ ο ν α κ τ κ α γ ι κάν κ τ α Όσο μεγαλώνει κανής, τόσο πιο ν θ ρ ό ς γ ί ν ε τ ι Όσο μεγαλώνει κ α ν ς τόσο πιο νωθρός γίνεται.